Όπως σας προναγγείλαμε, ε, έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιώργο Κωσογεώργη, καθηγητή πολιτικών εκτιμών στο Πάτζι Παραξία. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά και κι εσείς. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ζούμε σε ένα μετέχνιο ιδεολογικό, πολιτικό και οικονομικό όπως φαίνεται. Και μετά το σοκ θεραπή που πέρασε ο Ευρωπαϊκός Νότος το 2010-2011. Και τι πρόσθεσες διαματρίες, βλέπουμε ότι η κοινωνία, η ευρωπαϊκή κοινωνία, ειδικά αυτή που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, βρίσκεται παγωμένη. Μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε, είναι μια αλλαγή στη συμπεριφορά των λαών, είναι τα ανακλαστικά της κοινωνίας, με την αρχική οργή, την άρνηση της πραγματικότητας και κατόπιν την αποδοχή ή την υποταγή. Ε, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει ε, τα τελευταία χρόνια, που ουσιαστικά γίνεται, είναι μια μακρά ιστορία, η οποία όμως γίνεται εμφανής από τη δεκαετία του 80 και με βίαιο τρόπο, με την τον στον 21ο αιώνα. Ε, είναι μια μεταβολή η οποία έχει τυπολογικά όπως τα λέγαμε χαρακτηριστικά, δηλαδή μετάβαση στο μέλλον, σε μια άλλη περίοδο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Σε την μετάβαση, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι δυνάμει της οικονομίας που έχουν μετασχηματιστεί σε χρηματοπιστοτικές δυνάμεις ουσιαστικά δηλαδή παράγουν λίγο και συσσωρεύουν πολύ πλούτο παρά, ε, δημιουργώντας έτσι ε, κολοσιαία πολιτική επιρροή χωρίς να παράγουν θέσεις εργασίας Όλο αυτό το πολύπλοκο λοιπόν γεγονός έχει ως συνέπεια να α, ε, θεωρήσει να θεωρήσει ότι οι πολιτικές των κρατών, άρα ο σκοπός ύπαρξης των κρατών πρέπει να είναι το συμφέρον των αγορών. Το συμφέρον των αγορών σημαίνει βεβαίως ότι ε, οτιδήποτε και αν σκεφτούν να κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να συνεκτιμούν κατά κύριο λόγο τι θέλουν οι αγορές και τι όχι. Αυτό δεν οφείλεται όπω. Πολλοί λένε στο ότι έχει αναδυθεί η κινέζικη οικονομία που είναι φθηνή και πρέπει να οδηγηθούμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτής της εξαθλίωσης την οποία ζουν οι Κινέζοι αλλά που δεν έχουν γνωρίσει το καλύτερο. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν ανατραπεί οι εσωτερικές ισορροπίες του δυτικό κόσμο. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι ενώ η οικονομία έχει υπερβεί τα κράτη, τα διέρχεται οριζοντίως και επομένως έχουν, έχει αποκτήσει μια τρομακτική δύναμη πάνω στις πολιτικές των κρατών, οι κοινωνίες βρίσκονται στο περιθώριο. Έχουν πάψει να μπορούν να δημιουργούν συνδυβασμούς μέσα από τις πολιτικές οι οποίες αναπτύσσονται δηλαδή στους δρόμους. Το να διαδηλώνει κανείς σήμερα ένα απεργή, το μόνο που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι κάνει είναι να ενοχλεί τα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας. Ε, όχι όμως και αυτούς οι οποίοι κατέχουν το σύστημα της οικονομίας και την πολιτική. Αυτοί μάλιστα έχουν τη δυνατότητα ελέγχοντας τα μέσα επικοινωνίας να στρέφουν την κοινωνία ως σύνολο εναντίον των ομάδων οι οποίες διαμαρτύρονται για την εξαθλίωσή τους. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο δείχνει τι, ότι για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε τα πράγματα και να επανέλθουμε σε κάποια πορεία συμβιβασμών όπου και η κοινωνία θα συμμετέχει στα παραγόμενα αγαθά, στον πλούτο και λοιπά, ένας τρόπος υπάρχει. Η είσοδος της κοινωνία στην πολιτική, με άλλα λόγια η θέσμηση της βούληση της κοινωνία, να μην μπορεί η πολιτική εξουσία να αποφασίζει, χωρίς να εκφράζει τουλάχιστον τη γνώμη ή την αντήρησή της θεσμικά η την αντιρρηση της θεσμικα η κοινωνια Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορώ να βρω εγώ άλλον τρόπο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει κανείς άλλος, διότι οι παραδοσιακοί τρόποι δράσης, όπως είπαμε με τις διαδηλώσεις και τις ε, απεργίες, έχουν τελειώσει. Νομίζω το ίδιο είχε διαπιστώσει και ο Στάριν σε μια επιστολή που είχε στείλει σε... Την εποχή εκείνη δηλαδή ακόμα. Και ο Λένιν, μάλλον λάθος, ο Λένιν το είχε διαπιστώσει ότι, και το σε μια επιστολή, ότι ο τρόπος διακυβέρνησης και λήψης των αποφάσεων έβαξε να αποτελεί το φυλακή των αγώνων. Και ότι οι κινητοποιήσεις διαφοροποιήθηκαν και υποχώρησαν σε επίπεδο των δικαιωμάτων περισσότερο. Και οι εργαζόμενοι κουράζονται από μια συνεχή επαναστατικότητα. Οπότε εκ των πραγμάτων αποτραβιούνται από τέτοιες... Ε, επαναστατικές μεθόδους, διεκδικήσεων. Προσέξτε, η εποχή του Λένιν ήταν η εποχή της ριζικής αναδόμησης της mm. ρωσικής κοινωνίας. Μετάβασης δηλαδή από ένα σχεδόν φεουδαλικό σε έναν τροποκεντρικό καθεστώς. Η, η εποχή του Στάλιν ήταν η αυτονόμηση αυτών που αποτέλεσαν επαναστατικές δυνάμεις και λειτουργήσαν στη συνέχεια ως ολοκληρωτικές δυνάμεις Κατά πίεση, κατά δυνάστηση τη κοινωνία. Αυτό όμω μα διδάσκει και κάτι άλλο, ξέρετε, σε ό,τι αφορά στου αγώνε και στο αίμα που χύθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα. Ότι όλοι οι αγώνε γίνανε για το ποιο θα ελέγχει την ιδιοκτησία του συστήματο, αν θα είναι το κράτο ή ο ιδιώτη. Αν θα είναι δηλαδή τα κόμματα, οι πολιτικέ δυνάμει που ελέγχουν το κράτο, ή αν θα είναι οι ιδιώτε κατά κύριο λόγο. Αυτό, τι ομολογεί, ότι οι δύο εκδοχές του πράγματος, ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός, ήτανε ετεροθαλή αδελφάκια. Με άλλα λόγια, συμφωνούσαν στο ουσιώδες, η κοινωνία να είναι εκτός συστήματος, εκτός πολιτείας, οικονομικής και πολιτικής. Αυτό είναι το μείζον θέμα που πρέπει σήμερα να αντιληφθούμε ότι μας δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα που εκδηλώνεται μεν από τους ηγεμόνες της Ευρώπης που υιοθετούν τη λογική των αγορών προκειμένου να ε, κρατήσουν ή να επιβάλλουν, να διευρύνουν την ηγεμονία τους και αυτούς οι οποίοι την υφίστανται. Για, για σκεφτείτε λιγάκι, αντί να ε, διαλογιζόμαστε στο αν θα βγει μία α-δύναμη ή μία β-πολιτική δύναμη στην εξουσία που ουσιαστικά θα κάνει τα ίδια, να διαδήλωνε η κοινωνία αξιώνοντας να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Να ερωτάται πριν ληφθούν οι αποφάσεις και να αποφαίνεται αν συμφωνεί ή όχι. Ε, ότι να προσάγονται στη δικαιοσύνη να η να πολιτική. Στην στο ή του στην χρησιμοποίηση του κόσμου ως προβάτων, που θα πάνε να ρίξουν το χαρτάκι στο κουτάκι, προκειμένου να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως εργοδότες των μέτριων ή των δε. Έτσι, εργοδότες μεν ως προς την εξουσιοδότηση εν λευκό, αλλά στη συνέχεια ως μεγάλοι θεράποντες των δυνάμεων της αγοράς και των εσωτερικών παρασκηνιακών καταστάσεων. για σκεφτείτε με ποιους συνομιλούν οι πολιτικοί μας με την κοινωνία, αυτοί τη θυμούνται ένα μήνα πριν τις εκλογές την υπόλοιπη περίοδο με ποιους συνομιλούν. Δεν δείχνουν το δάχτυλο στην κοινωνία που είναι η αιτία της ύπαρξής τους. Πώς, το ερώτημα λοιπόν είναι πώς η κοινωνία θα πάψει να παίζει το ρόλο της εναλλαγής στην εξουσία όλων αυτών των δυνάμεων που είναι πανομοιότυπες. Γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Μπορείτε να το δείτε σε όποια πολιτική δύναμη υπάρχει στο ελληνικό προσκήνιο. Αλλά όχι μόνο. Τι παράγει αυτό το σύστημα. Τα σκουπίδια εκείνα, δηλαδή τα, τα, τα κομματόσκυλα, αν θέλετε, της κομματοκρατίας, το λέω με πολύ, πολύ ε, επίγνωση του γεγονότος, τα οποία είναι έτοιμα να υπηρετήσουν όλα τα άλλα συμφέροντα των συγκατανευσυφάγων εκτός από εκείνα της κοινωνίας. Είναι η κοινωνία όμω αυτή απογοητευμένη από τους δημοκρατικούς θεσμούς και από το έλλειμμα ενδυστασύνη σε αυτούς η οποία ουσιαστικά δεν δείχνει πλέον ενθουσιασμό είτε για τη συμμετοχή της στα κοινά είτε και για ένα διαφορετικό πολίτευμα. Κυρία Δημητράκοπούλου, η κοινωνία ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά χωρίς να έχει συνείδηση του γεγονότος ότι είναι σε απόλυτη πολιτική αδυναμία. Δεν έχει συνείδηση του γεγονότος του γιατί. Ε, έχει πάψει γιατί έχουν απαγορεύσει τον πλουραλισμό των απόψεων, δεν διδάσκεται, δεν επιτρέπεται να ακουστεί η άλλη άποψη ότι δηλαδή το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό. Γιατί αν ήταν, η κοινωνία θα είχε λόγο στα πολιτικά πράγματα, θεσμικό λόγο. Μιλάμε λοιπόν για δημοκρατία, κάνοντας προπαγάνδα και πλήση εγκεφάλου στην κοινωνία και στη συνέχεια, εάν κάποιος αποτολμήσει να πει ότι αυτό το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό και δεν το θέλω, θα, θα του απαντήσουν και τι θέλει στη δικτατορία διότι η εναλλαγή είναι ή αυτό το σύστημα που είναι δυναστικό βα, α, βαθιά ολιγαρχικό, χωρίς καμία, κανένα ίχνος αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας ή δικτατορία. Ξέρετε, αυτά τα διλήμματα για, για τον κοινό λαό ο οποίος δεν κάνει ε, ιδεολογικά άλματα και επεξεργασίες. Ε, είναι διλήμματα τα οποία τον οδηγούν στις κάλπες για να επαναλάβει το ίδιο ατόπιμα που διέπραξε και προηγουμένως. Ώστε να, τον ενοχοποι, να την ενοχοποιούν και όλη την κοινωνία ότι αυτή εκλέγει κατά τη δική της εικόνα και τους πολιτικούς. Με συγχωρείτε, η κοινωνία δεν επιλέγει. Τα πρόσωπα τα οποία θα πολιτευθούν και άρα θα τα νομιμοποιήσει απλώς η κοινωνία, τα επιλέγουν οι μηχανισμοί των κομμάτων και όλων των γύρω με τους οποίους διαλέγονται και συνεξουσιάζουν τα κόμματα. Έτσι όπως το περιγράφει κύριε κύριε αυτό δημιουργεί στη δημοκρατία ένα νέο δογματικό τύπο και ένα νέο τρόπο σκέψης κοινωνικής τασιμότητας και θα έλεγα πολιτικού και οικονομικού ασχερμού. Εάν βγάλουμε τη λέξη δημοκρατία στη διατύπωσή σας θα συμφωνήσουμε Διότι Εάν το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό, ας διαρωτηθούμε γιατί το αποκαλούμε δημοκρατία, έστω κατεθισμών. Ξέρετε, δημοκρατία είναι να κυβερνάει κοινωνία. Αντιπροσώπευση θα ήταν η κοινωνία να είναι εντολέας και όλοι οι άλλοι να είναι εντολοδόχοι. Υπάρχει κανένα στοιχείο από αυτά που κατέχει η κοινωνία, δεν είναι ένας απλός ιδιώτης. Γιατί λοιπόν επιμένουμε, γιατί οι ολιγάρχες επιμένουν και έχουν εθίσει όλου εμάς να ονομάζουμε αυτό το πολιτικό σύστημα δημοκρατικό. Γιατί? Γιατί τρομοκρατούν την κοινωνία λέγοντας ότι αν δεν έχουμε αυτό το σύστημα θα έχουμε ε, δικτατορία. Η λογική δεν είναι ο ανήφορος ή ο κατήφορος, είναι η διέξοδος προς τα εμπρός, η μετάβαση δηλαδή σε ένα σύστημα που θα ισορροπεί τα πράγματα υπέρ τη κοινωνίας. Ε, που ε, ε, η κοινωνία εγώ, θα έχει και λόγο και στα Είχε γραφτεί από την Τριμερή Επιτροπή έτσι, για την κρίση τη δημοκρατία του 1975 και είχε γραφτεί από τον συγγραφέα, ήταν ο Χάνδικτον, ο ο οποίο είχε γράψει ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση είναι ευάλωτη όχι τόσο λόγω εξωτερικών ή εσωτερικών κινδύνων, που βεβαίω είναι υπαρκτή, όσο από μια εσωτερική δυναμική τη ίδια τη δημοκρατία. Και μια υψηλή εκπαίδευση, δυναμική συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά. Και μάλιστα είχε επισημάνει ότι... Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια επιθυμητά από το γενικότερο σύστημα εξουσίας για αυτή την επέκταση της δημοκρατίας και ότι καλύτερα είναι να υπάρχει μια ισορροπημένη κατάσταση να μην επεκδίνεται πάρα πολύ η δημοκρατία για να μπορεί να είναι προκονώς και ελεγχόμενη. Ε, εάν πάλι ήταν να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, ναι. Θα λέγαμε ότι ο Χάντινγκτον είναι συντηρητικός δημοκράτης. Όμως ο Σάνουελ Χάντινγκτον ήταν ένας πολύ Καλά προετοιμασμένο ιδεολογικά για να διδάξει πράγματα τα οποία ήταν ανυπόστατα σε επίπεδο πολιτισμών, πολέμου, το, σύγκρουση των πολιτισμών όπω έλεγε, αλλά και αυστηρά ολιγαρχικό στι επιλογέ του. Διότι αυτό που εννοεί συμμετοχή ο Χάντιγκτον είναι να κατεβαίνουν οι άνθρωποι στου δρόμου ή οι ομάδε συμφερόντων να γίνονται εταίροι του πολιτικού προσωπικού και να συναποφασίζουν εν απουσία τη κοινωνία. Ε, με αυτά. Είναι διδασκαλίες που νομιμοποιούν ένα σύστημα ολιγαρχικό, ε, το οποίο δεν έχει καμία βάση δημοκρατική. Γι' αυτό λέω, ενώ μιλάμε για δημοκρατία για να χαρακτηρίσουμε το παρόν σύστημα, το μόνο που απομένει είναι να υφιστάμεθα τις συνέπειες μιας αυστηρής ολιγαρχίας η οποία τα κατέχει όλα και μεταφέρει όλα τα βάρη στην κοινωνία και κατέχει όλα τα ωφέλη για τον εαυτό της. Στο αυτό όμως, αυτό που λέτε ουσιαστικά δίνει μεγάλη ευθύνη και βάρο ε, όσον αφορά την πλευρά των φιλοσόφων ή πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών ανθρώπων, γιατί η επιστήμη και φιλοσοφική σκέψη ουσιαστικά προετοιμάζουν το έδαφος για τις ιδεολογίες, Με δρόμουν κάποιες πολιτικές, παρέχοντας έστω μια νομο, νομιμοποιητική βάση, ας πούμε, ε, μέσω μιας ακαδημαϊκής επίφασης. Εδώ η στενή σχέση των πανεπιστημίων με το σύστημα εξουσία δείχνει ότι μάλλον. Προετοιμάζουν την κοινωνία οι πανεπιστημιακοί για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Μα, μα το... Συγγνώμη. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα δεν είναι ο κοινός άνθρωπος που πιστεύει ότι το σύστημα αυτό είναι δημοκρατικό. Συγγνώμη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διανόηση. Διότι η διανόηση αυτό που κάνει είναι πρώτα-πρώτα να κάνει ιδεολογία και να το επενδύει με το πρόσχημα της επιστήμης, διότι δεν λέει την αλήθεια, είτε γιατί δεν την γνωρίζει, είτε γιατί ε, δεν την θέλει και κατά κανόνα και τα δύο, διότι ώσπου να τους βάλει κανείς στο επιχείρημα ότι αυτό το σύστημα για αυτούς και για προς τους λόγους δεν είναι δημοκρατικό, ε, το αποκαλούν δημοκρατικό και ξεκινάνε απλώς να το περιγράφουν. Να περιγράφουν το παρόν σύστημα της ολιγαρχίας ως δημοκρατία. Αλλά από τη στιγμή που θα τους βάλει κανείς στο δίλημα του γιατί δεν είναι δημοκρατικό, δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν θέλουν τη δημοκρατία. Δεν θέλουν την αντιπροσώπευση. Δεν θέλουν την κοινωνία. Έχουν οικοδομήσει, ξέρετε, ένα ολόκληρο σύστημα σκέψης που προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει αφενός ως προς τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος και αφετέρου ως προς το γιατί δεν πρέπει και δεν μπορεί η κοινωνία να έχει λόγο στα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ο καθένας από μας ξέρει, αλλά αρνείται να ενταχθεί στο, στη λογική της συλογικότητας ώστε να αποτελέσει μέρο της κοινωνικής συλλογικότητα που θα απογασίζει. Ουσιαστικά δηλαδή ο ίδιος πια ο άνθρωπος έχει ενσωματώσει στον εαυτό του τη σκέψη ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τη συλλογικότητα. Η συλλογικότητα είναι κακό πράγμα, μας λέει η θεωρία αυτή, είναι εργοπαθή, είναι ιδιοτελή, δεν μπορεί να σκεφτεί το κοινό συμφέρον, το εθνικό συμφέρον. Αυτό μπορεί να το σκεφτεί μόνο ο Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος ή 300. Με τον τρόπο που το σκέφτονται βεβαίως. Ε, αυτή είναι η λογική και η ιδεολογία της ολιγαρχίας. Η διανόηση λοιπόν σε αυτό το επίπεδο παίζει τρομακτικά ισχυρό ρόλο. Και θα έλεγα μάλιστα γιατί ε, πρέπει να θέτουμε ε, τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις ότι σε αυτό συμφωνούν τόσο οι, δια, οι διανοητές της δεξιάς του φιλελευθερισμού όσο και οι διανοητές της αριστεράς δηλαδή του σοσιαλισμού, και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εχθρεύονται την οποιαδήποτε συμμετοχή της κοινωνίας στην πολιτική σε θεσμική βάση, ε, γιατί την θέλουν περισσότερο από ότι οι φιλελεύθεροι να λειτουργεί ως το πρόβατο εκείνο που θα στηρίξει τις επιλογές εξουσίας που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει για τον εαυτό τους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και σχετικοποιούν και τις έννοιες όπως είναι η αλήθεια, καθήκον, δικαιοσύνη... Και δημοκρατία φυσικά. Μα με συγχωρείτε σήμερα, η μόνη ελευθερία που υπάρχει είναι η ατομική ελευθερία και αυτή υπό προϋποθέσεις. Ελευθερία ατομική σημαίνει να μπορείτε σήμερα να επιλέξετε πού θα πάτε να πιείτε καφέ, που, πώς θα ζήσετε, τι θα κάνετε στη ζωή σας, ε, εάν θα εργαστείτε ή θα πεινάσετε, δεν θα εργαστείτε κλπ. Ε, η ατομική ελευθερία... Ή να στο περίμου στα να αποφασίσει το φύλλο του. Ακριβώς. Η ατομική ελευθερία όμως ε, δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής σας Εκεί δεν έχετε παρά δικαιώματα. Έχετε δικαίωμα να διαδηλώσετε παραδείγματος χάρη. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι δικαίωμα. Εάν είχατε πολιτική ελευθερία... Τότε δεν θα χρειαζόταν το δικαίωμα αυτό, θα ήταν περιττό. Διότι εσεί θα αποφασίζετε και επομένω δεν θα υπήρχε κανένα λόγο να διαδηλώσετε εναντίον του εαυτού σα. Για να πιέσετε τον εαυτό σα να αποφασίσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό ο τραγέλαφος της ιδεολογίας που επενδύεται την επιστήμη για να είναι αληθοφανή εξαπατά. Και αυτό το, το διαπράττουν οι, διανοη, οι διανοητές οι οποίοι παίζουν το ρόλο των επιστημόνων. Απλώς κοροϊδεύουν, εξαπατούν την κοινωνία για να υπηρετήσουν ένα σύστημα ολιγαρχικό από το οποίο αντλούν και οι ίδιοι βεβαίως, κατά το μάλλον οι ίδιοι, ε, σημαντικά ωφέλη. Και επικοινωνιακή επιφάνεια. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την ιδέα ότι το σύστημα έχει όλα τα προβλήματα τα οποία αναδεικνύει εις βάρος τη κοινωνία, επειδή είναι ολιγαρχικό και θέτει εκποδών από την πολιτεία ...την κοινωνία των πολιτών. Είναι ιδιώτης ο πολίτης. Δεν η έχει... Ως ειδικός ε, στο συγκεκριμένο αντικείμενο... Ε, ...γνωρίζει τουλάχιστον ότι η πολιτική φιλοσοφία, έτσι ...αυτή που αφορά ακόμα τα ιδεολογίες... ...έχει κάποιες θεμελίδιες αρχές... ...που αντιπροσωπεύουν αυτό που πιστεύουμε. Τους στόχους που προσδιορίζονται και που θέλουμε να πετύχουμε... Ε, ...τα επιχειρήματα που υιοθετούνται από, αυτό, από αυτή την ομάδα το γιατί πιστεύουμε αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε, και ουσιαστικά είναι η καταλληλότερη οδός για να επιτευχθεί, και φυσικά είναι εκείνα από τα επιχειρήματα έναντι των αντιπάλων, ομάδων, έτσι, που καταρρίφτουν τις αρχές ή τους στόχους και τα επιχειρήματα των, αντίπα, των αντιπάλων ομάδων. Ουσιαστικά βλέπετε ότι αυτό ισχύει σήμερα μέσα στα κόμματα και στις ιδεολογίες έτσι όπως διαμορφώνονται. αυτό δηλαδή, αυτό το τετράπτυχο, α πούμε, το που αποτελεί θεμέλιο για την πολιτική φιλοσοφία και για ένα κόμμα. Ε, Προφανώ είναι αυτό το πολιτικό διακύβευμα σε μια ολιγαρχική πολιτεία. Ε, είναι οι πολιτικέ δυνάμει τη ολιγαρχία που διαγωνίζονται, δηλαδή τα κόμματα εν προκειμένου, που διαγωνίζονται ε, πια από τι 2-3-5 ώρε είναι, θα καταλάβουν την εξουσία και θα ηγεμονεύσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπω βλέπετε, ε, για να μην πάμε μακριά γιατί τα ίδια πάνω κάτω συμβαίνουν σε όλες τις χώρες αλλά στην ελληνική περίπτωση το μόνο που συμβαίνει είναι να διαγωνίζονται όλοι με πρόσημο την κομματοκρατία δηλαδή πως θα ε, αποκτήσουν την ομή της εξουσίας επιλέγοντας σα πρόφητα ως υποψηφίους τα οποία θα είναι έτοιμα να υπηρετήσουν κάθε σκοπό που θα τους πει η ηγεσία και ή συγκατανευσυφάγοι για να μην πούμε ότι είναι και η αιτία αυτή της διπλής κατοχής που υφίσταται η χώρα διαχρονικά, δηλαδή... Συγκατανευσυφάγη. Της... Συγκατανευσυφάγη είναι η έννοια... Κατάλαβα, κατάλαβα. Απλά πρώτη φορά την άκουσα έτσι ε, να τη λέτε. Την εμφανίζω από πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια διατύπωση την οποία ο κοινικός φιλόσοφος κράτης έχει διατυπώσει με το ίδιο περιεχόμενο, δηλαδή... Ε, στρώνουν το χαλί της, ε, του Πριτανίου Σήτηση ε, για να λεηλατήσουν κάποιοι την, ε, τον δημόσιο χώρο ε, με επικεφαλής βεβαίως τους πολιτικούς οι οποίοι τους καλούν όρους μαζί στο κοινό τραπέζι της ε, λαφυραγώγησης για να ε, λεηλατήσουν το δημόσιο αγαθό. Αυτή είναι η έννοια των και οι άλλοι που συγκατανεύουν σε αυτό εννοείται είναι η λογική της πελατειακής αποδόμησης της κοινωνίας προκειμένου να είναι ελεύθερη και αδιατάρακτη η ηγεμονία των ολιγαρχικών δυνάμεων και πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών εννοείται οι οποίοι καθορίζουν τα πολιτικά πρόσματα μιας χώρας. Εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν οι αγορές, η περιοχή της οικονομίας η οποία οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων και με την τελευταία κρίση και με τις προηγούμενες που ουσιαστικά οδήγησαν σε μια πλήρη αποσάθρωση και συρρήκνωση του ελληνικού κόσμου. Εδώ στην Ελλάδα έχει, η αιτία αυτής της πραγματικότητας είναι άλλη. Είναι η πλήρης αναντιστοιχία του πολιτικού συστήματος δηλαδή του κράτους που επευλήθηκε σε σχέση με τις προδιαγραφές το ανάπτυγμα της ελληνικής κοινωνίας Αυτή, αυτό το πολιτικό σύστημα ήταν για θεουδαλικές κοινωνίες δεν ήταν για κοινωνίες οι οποίες είχαν λογική αυτονομίας και αυτοκυβέρνησης, δηλαδή δημοκρατίας ε, λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο η, ήδη, το ίδιο αυτό πολιτικό προσωπικό διαχρονικά κυριάρχησε στο πολιτικό σκηνικό ε, και αποδομώντα την κοινωνική συλλογικότητα εξαγοράζοντας την σε ατομική βάση ή σε επίπεδο ομάδων συμφερόντων, αλλά και δημιουργώντας τις αρνητικές προϋποθέσεις ώστε η μεγάλη αστική τάξη και τα ηγετικά στρώματα του ελληνισμού που υπήρχαν στον μίζωνα ελληνικό χώρο, ε, δεν να μην εισέλθουν στο ελληνικό κράτος, γιατί τότε όλοι αυτοί οι πολιτικοί ηγίτωρες θα γινόταν απλώς μπροστά στο μέγεθο αυτών των δυνάμεων, Πρόεδριο οριών κοινότητων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Και όταν και δεν είναι δικό με τορέτη, μα είναι στην Βέβαιου πώ γίνεται, λέει, ο πληθυσμό να υποκείται στου κυβερνότητε αφού η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των κυβερνωμένων. Διότι δεν συγκροτούν συλλογικότητα. Ο καθένα είναι μόνος του και διδάσκεται από το σύστημα ότι για να ευκοινήσει πρέπει να φάει τις άρκε της συλλογικότητα, ότι μπορεί να φάει από το δημόσιο χώρο. Δεν υπάρχει συλλογικότητα. Ξέρετε πότε θα ήταν εκρηκτική η δύναμη της κοινωνίας. Εάν αποφάσιζε αύριο το πρωί ή χθες να συμπίξει συλλογικότητα δήμο και να αποκτήσει βούληση ενιαία. Δηλαδή να αξιώσει πράγματα προκειμένου να εξαναγκαστούν οι πολιτικοί να υποκύψουν. Η δύναμη των πολιτικών δεν είναι αυτοφύης. Οφείλεται στο γεγονός ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Η κοινωνία δεν συγκροτεί συλλογικότητα. Είναι ένα όλον το οποίο όμως δεν λειτουργεί συλλογικά. Δεν μπορεί να ξυπνήσει αύριο το πρωί η κοινωνία και να έχουν σκεφτεί όλα τα μέλη της ε, ότι ε, πρέπει να πράξει το α ή το β. Χρειάζεται μια δύναμη η οποία θα την καλέσει και χρειάζεται επίσης και μια θέσμηση για να έχει διάρκεια. Δηλαδή να γίνει δήμος όπως λέγανε οι αρχαίοι. Και να έχει... Πολιτική αρμοδιότητα μέσα στο σύστημα. Για σκεφτείτε, θα παίρνονταν αυτές οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, εάν έπρεπε ο κάθε Πρωθυπουργός, ο κάθε υπουργό Οικονομικών ε, ή οποιοδήποτε άλλος, αντί να ερωτά και να λειτουργεί ω εντεταλμένος των ξένων δυνάμεων και τη να λειτουργεί, Κατά την βούληση της κοινωνίας, δηλαδή, οτιδήποτε και να ήθελε να αποφασίσει να ερωτάται η κοινωνία. Δεν θα είχε άλλο περιεχόμενο η πολιτική που θα ακολουθούταν. Γι' αυτό λέμε ότι οι πολιτικές αυτές έχουν μόνο σήμαντο προς ανατολισμό τα συμφέροντα των εσωτερικών και των εξωτερικών ηγεμόνων. Μερικές φορές όμως, και εδώ την αρχή έτσι του Αριστοτέλη, οι άνθρωποι καταλήγουν διαφορετικούς από που είχαν.. Διώξη, στην αρχή του ε, Δηλαδή, ξεφεύγουν χωρίς να ήταν αυτή η αρχική πρόθεση. Ε, εννοείται τους πολιτικούς ή την κοινωνία. Τους πολιτικούς. Μα οι πολιτικοί, προσέξτε, έχουν πρόθεση να μην ακολουθήσουν αυτό το οποίο επαγγέλλονται. Και θα σας πω τον απλούστατο ε, λογικό συλλογισμό. Ε, δεν, δι, δεν δηλώνουν πράγματα υπόσχονται προγράμματα πριν από τις εκλογές την, ε, την επομένη των εκλογών δεν κάνουν όχι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα την επομένη των εκλογών δεν κάνουν εντελώς διαφορετικά ενδεχομένως προκύπτουν κάποιες αποδόκητες εξελίξεις μα με συγχωρείτε και με... μπορεί να υπήρξε η αγαστή πρόθεση στην εκκίνηση αλλά αυτό δεν διασφαλεί το αποτέλεσμα με συγχωρείτε ε, θα επιλέξουμε δύο πράγματα ή ότι είναι ανεύθυνοι και δεν γνωρίζουν όπως όφυλαν να μελετήσουν τα πολιτικά πράγματα πριν προτείνουν. Ο, σας θυμίζω, επειδή έχουμε σταματήσει να διαβάζουμε όπως πρέπει να διαβάζουμε τους αρχαίους, ο Σοκράτης ερωτά τον Γλάφκο, έναν νεαρό που θέλει να πολιτευθεί. Γνωρίζεις τι δυνάμεις πρέπει να επιστρατεύσει η χώρα σε όπλα, σε στρατό, προκειμένου να εξασφαλίσει την άμυνα ή να επιδιώξει τις πολιτικές που θέλει, στο εξωτερικό μέτωπο και του λέει όχι. Γνωρίζεις τι έσοδα πρέπει να έχει για να εξυπηρετήσει το α ή β σημείο της εσωτερικής πολιτικής. Όχι. Ε, του λέει γιατί να πολιτευθείς πριν μελετήσεις τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Εγώ όμως είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί γνωρίζουν πως μπορούν να εξαπατήσουν εξ την κοινωνία αδαπάνως. Για σκεφτείτε να αντιστρέψουμε το επιχείρημα και να διαρωτηθούμε εάν ο πολιτικός υπέσχετο κάτι και ερχόταν στη συνέχεια η περίοδος της διακυβέρνησης από αυτόν και ήθελε να αλλάξει πολιτική αλλά αυτό είχε συνέπειες. Σημαίνει δηλαδή εάν ίσχε και για αυτόν η αρχή της μία εξαπάτησης του, εντολο, του εντολέα. Uh -huh. Τι θα έκανε δεν θα πρόσεχε τι θα έλεγε, δεν θα ήταν συνεπής για να μην πάει φυλακή, για να μην υποστεί τις συνέπειες. Άρα λοιπόν αγγίζουμε ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην πολιτική τάξη να αυτονομείται, να εξαπατά την κοινωνία και να είναι προσινείς στα συμφέροντα αυτών που είναι κοντά στο γραφείο τους. Ποιο είναι αυτό το γεγονό ότι αυτοεξαιρούνται, δηλαδή νομοθετούν, η ίδιοι για τον εαυτό τους, την εξέρεσή τους από την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους στο επίπεδο της απολυταρχίας, δηλαδή όπως ο κάθε Λουδοβίκος, ο απολυταρχικός μονάρχης της κρατικής δεσποτείας της Ευρώπης, ήταν υπεράνω του νόμου και αυτοί έχουν αποκτήσει για τον εαυτό τους, προσέξτε, μόνοι τους πήραν, το καθεστώς της απόλυτης ασυλίας. Λουδοβίκη έχουν γίνει. Και το ερώτημα είναι, γιατί μέσα στην κρίση και με την κατακραυγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να μην αλλάζουν οι Έλληνε πολιτικοί όλων των πολιτικών δυνάμεων το καθεστώς της απόλυτης ασυλίας που έχουν. Προφανώς... Ποιος τους εμποδίζει να αλλάξουν το νόμο περιευθύνης υπουργών, να πάψουν να έχουν αρμοδιότητα δικαστική και να απαλλάσσουν τους εαυτούς τους μέσα στη Βουλή ή να δικάζουν τους εαυτούς τους απαλλακτικά μέσα στη Βουλή. Ποιος τους εμποδίζει να προσαγάγουν όλα αυτά τα σκάνδαλα που δημιούργησε το παρελθόν στη δικαιοσύνη αντί να τα αμνηστεύουν. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Καθηγητά. Όταν δεν υπάρχει καμία ισχυρή ή ισχυρότερη από αυτούς δύναμη για να τους επιβάλλει να το αλλάξουν, δεν θα, θα το κάνουν. Ομολογεί λοιπόν όλο αυτό το επιχείρημα ότι έχουν την απόλυτη εξουσία, άρα μία ολιγαρχική εξουσία η οποία δεν έχει καμία συνάφεια με την κοινωνία. Και επομένως μπορούν να δυναστεύουν την κοινωνία και να παίζουν τα πολιτικά παιχνίδια κατά συμμαχία με εκείνους από τους οποίους εξαρτώνται. Και αυτοί, αυτοί από τους οποίους εξαρτούνται οι πολιτικοί, ιδιαίτερα οι Έλληνε πολιτικοί, είναι η συγκατανευσυφάγοι στο Πριτανείο Σίτησης, δηλαδή στο δημόσιο αγαθό, και οι εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες τους στηρίζουν. Θυμηθείτε ότι άλλοτε πήγαιναν στην Αμερική για να πάρουν το χρήσμα οι, πριν την κρίση οι Έλληνες πολιτικοί που φιλοδοξούσαν να, ηγευ, να ηγητεύσουν στην Ελλάδα. Ε, τώρα πήγαινουν στη Γερμανία. Δηλαδή μετάλλαξη ηγεμόνος είναι... Και λειτουργούν βεβαίω ω εντολοδόχοι αυτών των δύο. Ε, και εκεί κρατούν και κάποια προνόμια για τον εαυτό του. Η μισή ελληνική κοινωνία είναι σε αδιέξοδο, είναι στην ανεργία, αλλά αυτοί δεν έχουν μειώσει στο παραμικρό ούτε τι απολαυέ ούτε τι ασυλίες. Επειδή όλα τα απάτια βέλη είναι κατά των πολιτικών, ε, ε, εγώ δεν θα ήθελα να βγάλουμε του δημοσιογράφου, όλου μα, από αυτήν την υπόθεση. Ε, Ποιο είναι ο ρόλο των μέσων μαζική ενημέρωσης, στην διαμόρφωση όχι απλά της κοινής αλλά και στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στις ίδιες τις εξελίξεις. Ε, κοιτάξτε, τα μέσα επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι, ε, ανήκουν στην κατηγορία των συγκατανευσυφάρων. Και μάλιστα σε μια ειδική κατηγορία, ε, η οποία παίζει έναν κέριο ρόλο στην ομιμοποίηση όλου αυτού του καθεστώτος. Ε, μην βλέπουμε τις εξαιρέσεις, τις οριακές εξαιρέσει, ή καθεστοτικές επικοινωνιακές δυνάμεις. Είναι μέρος, οργανικό μέρος του συστήματος. Είναι οι δυνάμεις που βρίσκονται γύρω από τις, από τις πολιτικές δυνάμεις, από τα πολιτικά κόμματα και που παίζουν ακριβώς τον ρόλο του διαμεσολαβητή και παρόχου νομιμοποίησης. Να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ότι είναι οι πολιτικές δυνάμεις που αναδεικνύουν τους πολιτικούς ηγήτωρες και τους πολιτικούς. Αποφασίζουν ποιος θα έχει επικοινωνιακή επιφάνεια και ποιος δεν θα έχει. Ποιος θα συντριβεί και ποιος θα βγει από το κομματικό σύστημα. Και να προσθέσουμε και κάτι. Η ιδιοκτησία των μέσων επικοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένη με όλα τα διαπλεκόμενα τα οποία ανέμονται κατά τρόπο λέει, λαδικό, το κράτος. Δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι συνοστίζονται στο να αποκτήσουν μέρος της ιδιοκτησίας των μέσων, εκείνοι οι οποίοι κάνουν δουλειές με το κράτος, λειτουργώντας δηλαδή ουσιαστικά ως νονή της πολι των πολιτικών και των υγειών οικονομικών δυνάμεων της κοινωνίας. Θεωρητικώς, οι πολίτες έχουν αντιληφθεί το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης επικοινωνίας και υπάρχει μια γενική απαξίωση του δημοσιογραφικού έργου και των μέσων. Παρά τα αυτά όμως, παραμένουν πιστοί ακροατές, πιλεθεατές, αναγνώστες, πείτε πώς θέλετε, αυτών των μέσων που κατηγορούν. Πώ εξηγείται αυτό, εξηγείται διότι... Η τηλεόραση, γιατί περιαυτού θα μιλήσουμε περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε αυτή την πίστη ή ανεδεχομένως το ραδιόφωνο, είναι τα μέσα της καθημερινής μας ζωής. Έστω και κατά την, τον τρόπο που γίνεται η ενδεχομενως το ραδιοφωνο ειναι τα μεσα της καθημερινης μας ζωης εστω και κατα τον τροπο που γινεται η ενημερωση ειναι τα μεσα εκεινα απο τα οποια πληροφορουμαστε τη συμβαινει στον κοσμο δεν υπαρχουν αλλοι τροποι βλεπουμε τωρα βεβαίω οτι το ιντερνετ αναδεικνύεται σε ένα εναλλακτικό πάροχο ενημέρωσης και πολιτικής παρέμβασης, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει αυτή την ευρέα βάση η οποία θα επέτρεπε να ακυρώσει ή να αναγκάσει να αλλάξουν τα υπόλοιπα μέσα. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά όμως μεταξύ του ίντερνετ και της ε, όποιας τηλεόρασης, της και κλπ. Ότι οι τηλεοράσει, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες... Τα παραδοσιακά δηλαδή μέσα ενημέρωσης έχουν δομηθεί ως επιχειρήσεις. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης νέμεται την πολιτική κατά τον τρόπο που νέμεται ένας βιομήχανος υφασμάτων τον μπαμπάκι. Αλλά την πρώτη ύλη που λέγεται μπαμπάκι την πληρώνει κάποιος για να την αγοράσει και να την μεταποιήσει η πρώτη ύλη της πολιτικής που του παρέχετε δωρεάν του, του ιδιοκτήτη του μέσου, η πρώτη αυτή ύλη, πρώτα-πρώτα, εκτός από το δωρεάν, έχει να κάνει με το δημόσιο αγαθό, δηλαδή με την κοινωνία την ίδια και τη λειτουργία της. Εάν κάποιος κατέχει με όρου ιδιοκτησία, τον τρόπο που θα διαχειριστεί την πολιτική, σημαίνει ότι είναι φεουδάρχης τη πολιτική. Γίνεται ιδιοκτήτη τη κοινωνία. Πραγματικό ιδιοκτήτη της κοινωνία. Γι' αυτό και έχω από δεκαετίε τώρα πει ότι το ζήτημα δεν είναι ποιο κατέχει την ιδιοκτησία, αλλά ο διαχωρισμό τη ιδιοκτησία από τη λειτουργία του συστήματο. Και είχα επιχειρήσει από το 1989 που προώθησα και νομοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το περίφημο ΕΣΟΡΟΥ, να παίξει αυτό τον ρόλο, δημιουργώντας συνταγματικό χάρτη, που θα οδηγούσε τη λειτουργία του συστήματος των μέσων κατά τον τρόπο της, ε, του συντάγματος, δηλαδή διαχείριση με όρους δημοσίου συμφέροντος και όχι συμφέροντος της ιδιοκτησία. Με ποια λογική μπορεί ένα δημοσιογράφος, κυρία Δημητραπούλου, να αποφασίζει εάν ο πολιτικό. Ο κοροκυτόπουλος θα εμφανιστεί απόψε να έχει λόγο για τα πολιτικά πράγματα και όχι ο πολιτικό Δημητρακόπουλος ή Δημητρόπουλος ή οπωσδήποτε αλλιώς. Κάποιος δεν πρέπει να βάλει κανόνε σε αυτά τα πράγματα. Με ποια λογική μπορεί κάποιος να αποκλείει έναν άλλον ή επιπλέον να δημιουργεί τι προποθέσεις ώστε πράγματα που έπρεπε να συζητούνται να είναι στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου να μην συζητούνται γιατί. Δεν συμφέρουν αυτούς οι οποίοι κατέχουν ενίδυ, με όρους ιδιοκτησία στα μέσα. Δεν είναι το θέμα να... Βλέπουμε συνήθως ως αποτέλεσμα αυτών των επιλογών των μέσων που βλέπετε, το βλέπουμε ως αποτέλεσμα το βράδυ των επιλογών από την Κάλπη. Μα το βλέπουμε καθημερινά, με συγχωρείτε. Όταν παρακολουθεί κανείς τα, τη συγκρότηση και τη θεματική των λεγόμενων πάνελ στην τηλεόραση δεν μπορεί παρά να συναγάγει τα αναγκαία αποτελέσματα. Και ξέρετε, μπορεί ο κόσμο να βλέπει, αλλά όταν ρωτάτε για την άποψή του ω προ αυτά, είναι απολύτω απαξιωτικός. Σημαίνει Είμαστε, δηλαδή... Είμαστε, όμως, το θέμα είναι ότι αυτά τα μέσα συνεχίζει να βλέπει, σε αυτά δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις μετρήσεις, τις δεχόμαστε, δεν τη δεχόμαστε, και από εκεί και έπειτα, από αυτά που ακούει, επιλέγει και ψηφίζει. Είναι το ίδιο σύστημα που παγιδεύει την κοινωνία, το κάθε άτομο, να λειτουργεί με τους όρους του συστήματος, γιατί δεν του παρέχεται εναλλακτική δυνατότητα. Τι θα κάνει; Τι θα έπρεπε να κάνει αυτός ο πολίτης, να μην ανοίγει τηλεόραση. Μα αν δεν ανοίξει τηλεόραση, θα λειτουργεί στον ιδιωτικό χώρο με τους όρους τη εποχή των σπηλαίων. Δεν θα ξέρει τι έχει γίνει στον κόσμο. Εδώ μπαίνει πλέον το θέμα με πιο κριτήριο ο... Κάθε ένα από εμάς πολίτης, ο οποίος κάθεται στον καναπέ του, παρακολουθεί ένα θέμα ή μια ομιλία, ακούει έναν πολιτικό, έναν οικονομολόγο που λέει τα πράγματα με τον ομάδα του. Χειροκροτεί ενώ κάθεται στον καναπέ του, αλλά όταν φτάνει η πρώτης κάτωση, τον έχει ξεχάσει. Γιατί ήδη τον έχουν σβήσει από τον πολιτικό χάρτη, τον εκλογικό χάρτη, αυτοί που καθορίζουν τα, τους όρους της επικοινωνίας. Είναι χειραγωγημένο το σύστημα. Δεν είναι ένα σύστημα που αναδεικνύει έστω αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Ξέρετε, να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Το Σύνταγμα ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Πιστεύετε εσείς ότι τα κόμματα δεν έχουν οικειοποιηθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε του πολίτη και αναορίζουν αυτοί ποιο θα είναι εκτεθειμένος για να εκλεγεί. Όποιος έχει... Έχει μια επαφή με αυτού τους χώρους, γνωρίζει πολύ καλά με ποιο τρόπο γίνεται η ειδική. Βεβαίως. Εσείς παραδείγματος χάρη και να θέλετε να είστε υποψήφιοι, αν δεν σας υιοθετήσει το κόμμα δεν μπορείτε να είστε. Τότε για, γιατί προβλέπουν αυτή τη ρήτρα στο Σύνταγμα. Οι ίδιοι το δημιούργησαν, γιατί δεν την καταργούν και να λένε ότι τα κόμματα αποβασίζουν ποιος είναι υποψήφιος και ποιος όχι. Και όπως είπε ένας φίλος πριν από λίγες ημέρες Εάν δεν σε προβάλλουν τα μεγάλα μέσα, δεν θα δεξιστήσουν... Μα, το δεύτερο είναι αυτό που ήθελα να πω. Μα καθιερώνει το Σύνταγμα την ισότητα της ψήφου. Άρα και την ισότητα της επικοινωνίας. Πώς θα γίνει να έχει ο Α την ίδια επικοινωνιακή δυνατότητα με τον ΒΙΤΑ... Όταν τα καθεστώτικα μέσα ενημέρωσης, αυτά δηλαδή τα οποία έχουν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, με την πολιτική εξουσία και με τους εργολάβους, αποφασίζουν ότι δεν είναι αρεστός. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν πρέπει κάποτε να θέσουμε, έστω και με τους όρους του παρόντος συντάγματο, τα πράγματα στη βάση στην οποία θα έπρεπε να τεθούν. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, είναι ένα σύστημα το οποίο ιδεολογικά... Ε, διανοητικά από την διανόηση ε, και βεβαίως από τις δυνάμεις οι οποίες το ελέγχουν ε, ένα σύστημα το οποίο είναι αυστηρά ολιγαρχικό και λειτουργεί με τους όρους της καταδυνάστευσης της κοινωνίας και συγχρόνως έχει όμως υφάνει και έναν ολόκληρο καμβά επιχειρήματος που δηλώνει αφενός ότι η κοινωνία δεν μπορεί να διαχειριστεί και δεν πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα, αλλά να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε σκέψη περί αυτού, αλλά και ότι είναι συνένοχη για το ό,τι συμβαίνει. Αν πάνε τα πράγματα καλά, τα καρπώνονται οι ηγέτες. Εάν δεν πάνε καλά, μεταφέρεται η ευθύνη για την κακή επιλογή στην κοινωνία. Ε, ε, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, γιατί ο μας είναι ελάχιστος πλέον... Ε, να μην αφήσουμε έξω από την ευθύνη και τον ίδιο τον πολίτη γιατί θα πρέπει να ψηφίζει με, με κάποια κριτήρια. Ε, κάποιοι λένε με τη λογική. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι ψηφίζουν με το προσωπικό συμφέρον και άλλοι με την ελπίδα. Συνήθως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν με την ελπίδα τείνουν να απογοητεύονται. Ε, αυτοί που ψηφίζουν με προσωπικό συμφέρον είναι βραχυπρόθεσμο ή έστω μεσοπρόθεσμο το όφελο ενώ η εστω μεσοπροθεσμο το οφελο ενω οι λογικη και τα επιχειρήματα που μπορεί κάποιος να διεκδικήσει και να... Θα στο τραπέζι, αλλά, μάλλον, να στις επιλογές. Ε, κοιτάξτε, ε, εάν επιχειρηματολογήσουμε για την ευθύνη του πολίτη τότε θα αγνοήσουμε για μια ακόμη φορά ότι το σύστημα είναι εκείνο που καθορίζει πώς θα συμπεριφερθεί ο πολίτης. Αν έχει μια ευθύνη ο πολίτη σήμερα είναι στο ότι δεν έχει ακόμα αποκομίσει το συμπέρασμα... Ότι είναι μάταιο να πάει στις εκλογές για να παίξει με τους όρους του συστήματος, της αναλαγής στην εξουσία. Διότι όποιος και να έρθει στην εξουσία θα παίξει με τους ίδιους όρους, δηλαδή εναντίον της κοινωνίας, εις βάρος της. Ό,τι και να λέει πριν τις εκλογές. Κάντε έναν απολογισμό ποιους προβάλλουν ως τους επόμενους ηγέτες τα, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και θα δείτε ότι δεν διαφέρουν σε τίποτε από τα κόμματα που κυβερνάνε. Τα ίδια θα κάνουν, διότι το σύστημα επιτάσσει να κάνουν τα ίδια. Και τους επιτρέπει να κάνουν τα ίδια. Θα είναι ανόητοι να μην κάνουν τα ίδια. Άρα λοιπόν, Ελπίζω... μία πρόταση μόνο, πριν... αν ο πολίτης θέλει να έχει μία ευθύνη, είναι να στρέψει την πλάτη του στις εκλογές, να δείξει δηλαδή κατά απόλυτο τρόπο ότι απορρίπτει συνολικά το σύστημα όπως του έχει στηθεί και του επιβάλλεται να λειτουργήσει. Λοιπόν, κύριε καλή, σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα και τη συλλαζόμενα να τα πούμε και πριν τι εκλογέ λίγο, γιατί αυτό το τελευταίο που είπατε ήταν και ίσω πιο σημαντικό για να ξεκινήσουμε μια ακόμα συζήτηση. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ εγώ. Καλά, καλή σα ημέρα, ευχαριστούμε πολύ πωριά